Η βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. και αρχίζει με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα, όλους τους φίλους που βλέπω εδώ μαζεμένους Τα σκονισμένα διαμάντια είναι στον αέρα και η μέρη όμικρον στο μικρόφωνο του Music Heaven Να σας κρατήσουμε συντροφιά από τώρα και μέχρι την μία μετά τα μεσάνυχτα Ως συνήθως με παλιές ρεμπέτικες ηχογραφήσεις των αρχών του περασμένου αιώνα ε, σήμερα θα κάνουμε μία παρασπονδία, θα έχουμε έτσι και κανένα πιο μεταγενέστερα τραγούδια γιατί τέριαζαν με το θέμα και ε, τα συμπεριέλαβα και αυτά Μάγκε, Μόρτες και δαίδες είναι το θεματάκι μας σήμερα και επειδή αυτοί οι τύποι είναι διαχρονικοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας πάντα δεν τελείωσαν εκεί στα προ και μετά πολεμικά χρόνια Οπότε υπήρξαν και στη μεταγενέστερη δισκογραφία ανάλογε αναφορές. Ε, να, χαιρε... να ευχαριστήσω το Χόρχε για την ψυχαγωγία που μας πρόσφερε την προηγούμενη ώρα στην εκπομπή του στο μελοδρόμιο, το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ ραγδαία. Έχει βγάλει και άτομα στο Skype, έχει κάνει διάφορα τέτοια και... Αρχηγέ, πρέπει να μας κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα γιατί και εμεί θέλουμε να βγάζουμε κόσμο στον αέρα Εντάξει, το έχεις υποσχεθεί αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κάνεις, να μας μάθεις Οι σημερινές επιλογές των τραγουδιών είναι του φίλου μας του Γιώργου του Σκάρπα ε, Είχαμε μια συζήτηση έτσι σχετική και του έκανα την πρόταση αν θέλει πάνω σε αυτό το θέμα να διαλέξει τα τραγούδια τα διάλεξε λοιπόν εκείνο. εγώ τα δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά γιατί είναι όλα ένα και ένα Έβαλα και κανένα δυο δικά μου, όχι πολλά, δυο τρία Πάμε λοιπόν αμέσως στο πρώτο μας τραγούδι ε, έχει να δω και ποιοι είστε εδώ τώρα στην Ακρόαση Να συγκεντρωθώ λιγάκι και να σας χαιρετήσω και ονομαστικά Μάγκικό μου, νόστιμό μου, Βιδάλης, 1928 Σαν τεβλεύω από τον νταβού, τα περνά τη μικρό, μου στείλετε τη φωτιά μου. Σαν τεβλεύω από τον νταβού, τα περνά τη μικρό. lắm maì cuộcếp tôi rồi mộtú nhau mắt nhà nhà Namũ gia đi Κοντά μου perna φέρνεις μικρό Μου τα λέγα. Καλησπέρες μου λοιπόν Καλώς ήρθες Αντώνη, Αντωνία, Νικολάκη Σκόλακα, Χόρχε, Βαγγέλια Αλκιόνι, Πανζού, Ορφέα, Ρετέο Α, Να δω και στο τσάτ γιατί δεν φαίνονται τα ονόματά σας αν δεν κάνετε ρηφρέες Ποιος άλλος είναι, η Ελένη, η Σαπουνόφουσκα, η Σίλια και στους ντροπαλού ακροατές που είστε από ό,τι αντιλαμβάνομαι όλοι οι άλλοι φίλοι μου από το facebook. Τώρα να λέω ονόματα θα αφήσω κάποιον να έξω. Ποιοι είστε. <Και> Ποιοι είστε. Σίγουρα είναι ο Χρήστος, είναι ο Μάριος, είναι ο Κότσος 32 είναι η Βάσια, η Μπουμπού, ο Σπύρος. Εντάξει ο Σκάρπας είναι γιατί είναι και το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα. Ποιο είναι άλλο, Ο Λέννης, ο Κωνσταντίνο η... Η Εύα, δεν ξέρω, το Μελινάκη, η Αλεξάνδρα, καλώς πάντων. Γεια σας παιδιά και σας όλους. Λοιπόν, καθίστε παυτικά όλοι, ετοιμάστε τα κρασάκια σας, τις ρακές, ξέρω εγώ ανάλογα τι προτιμά ο καθένας. Γεμίστε τα ποτηράκια, τα ποτηράκια σας και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τώρα το μάθημα, το μάθημα σε εισαγωγικά έτσι. Πάνω στις διάφορες πληροφορίες που σκάλιξα και βρήκα εκεί από το διαδίκτυο για να σας κάνω εδώ τώρα εγώ το τον μάγκα, να κάνω τον τζάμπα μάγκα ε, Τζάμπα σε εγώ τώρα με δανεική μαγιά από το διαδίκτυο είπαμε Ο Γιώργος όμως ο οποίος μας διάλεξε τραγούδια είναι πραγματικός μάγκας Ποτήρι στο χέρι λοιπόν και Γιώργο στην υγιά σου Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και σένα και την Αριστέα και το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στην αριστερά από μένα. Πιάνει δικιά μου η πιάξη Ήτανε το τυχερό σου Μα κανάχι στο πλευρό σου Μα κανάχι πλευρό σου Ήτανε το τυχερό σου Με προσεχούν και στην με στην την κοινωνία Γιατί όντως τσιμπλόντου κάθομαι Με ξενοπούλου γωνία Μουσική Ήτανε το τυχερό σου να αρχίσει στο πλευρό σου Βγήκε στο πλέον σου. Ήταν το τυχερό σου. Συμφωνώ κι εγώ. Το τυχερό τη ήτανε. και με δωρεάν παιδεία. Ήτανε το τυχερό σου, μα καναγή στο πλευρό σου, μα καναγή στο πλευρό σου, τυχερό ήτανε Γίνονται και διάφορα σχόλια εδώ στο στούντιο και πρέπει να τα μεταφέρω Η Μπουμπού τα γράφει αυτά είμαι σίγουρη Αν και λέει ντροπαλός επισκέπτης ήτανε λέει το τυχερό σου λοιπόν, Την επόμενη φορά που θα σας ρωτήσει κάποιος προκλητικά είσαι σε ρε Λέει να μην βιαστείτε λέει να απαντήσετε καταφατικά Γιατί θα είναι ψέμα Διότι μάγκε ή μαγγείες ήταν τάγματα αρματολών και κλεφτών πριν από την επανάσταση Μαγκιόρος ήταν ο αρχηγός τους, ο οποίος λεγότανε και Κάπος. Κάπος με όμικρο, ναι, έτσι, ο Κάπος. Ε, ενώ στα τέτοια ο αρχηγός λεγότανε Κάπος. Μετά την Επανάσταση αυτές οι μαγκίες, ε, ήταν είχαν γίνει μικρές συμμορίες, οι οποίες ζούσανε στην... Ε, η μη παρανομία θα λέγαμε. Αυτή είναι, λέει, η βασική έννοια του μάγκα και της μανγίας. Τώρα αν μετά από αυτά επιμένουμε να θεωρούμε λέει, τον εαυτό μας μάγκα, εξαρτάται πως το δέχεται ο καθένας μας. Καλώς την με τις μπίρες της, καλώς Επίσης λέει να μην κορδωνόμαστε αν κάποιο μας αποκαλέσει μόρτη Αν σου πει σου μόρτη Αυτό δεν είναι λέει, για να το παίρνουμε έτσι επάνω μας και να το θεωρούμε κάτι Εκτός λέει αν είμαστε νεκροθάφτες ε, Κατά μία πληροφορία την εποχή του κρυμαϊκού πολέμου το 1854 Ξέσπασε μία επιδημία χολέρα στην Αθήνα Κάποιοι από τους περιθωριακούς τύπους της εποχής τότε, από ανάγκη δηλαδή για τις περιστάσεις τότε, έγιναν νεκροθάφτε. Γιατί ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Πέθαναν στην επιδημία περίπου 3.000 άτομα από σχεδόν 30.000 που είχε τότε η Αθήνα. Από εκεί πέρα και ο λαός τους αποκάλεσε μορτίδε από την γαλλική λέξη «mort» που σημαίνει «νεκρός». Οπότε το Μόρτις δεν είναι και τόσο τιμητικό θα έλεγα, ε? εμείς κάπως αλλιώς το έχουμε πάρει. καμπαρέ και του παίρνει κάκι Τη Τι φουμπάρι μας του ροιάζει με να του στο δεκέ η άγγελο του πατά φωτιγέ στον άργυλε Στην λέξη νταΐς Εμείς λέμε νταΐ Κάποιον έλα μωρέ Αυτός είναι νταΐς ε? Κάποιον που είναι γεροδεμένος Πουδέρνει Και κάποιο, κάτι τέτοιες κινήσεις δηλαδή κάνει Είναι λάθος όμως Διότι η λέξη νταΐ Είναι τουρκική Γράφεται D-A-Y-I Δηλαδή θα λέγαμε έτσι να το διαβάζαμε Το Y δεν προφέρεται και σημαίνει θείος, μπάρμπας βέβαια κατ' επέκταση έτσι και διασταλτικά η έννοια θείος και μπάρμπας περιλαμβάνει και τον προστάτη αυτός που προστατεύει το θηλυκό γένος γιατί τότε ήταν ανυπεράσπιστο στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες από αυτή την έννοια ξεκίνησε και η λέξη καμπάνταης που στην αρχή σημαίνει, καταρχήν σημαίνει μεγάλος αδελφός ε, μόνη τη η λέξη καμπά ε, σημαίνει αγενής, άξεστος καμπάντα είδες ονομάζονται και οι αρχηγοί τοπικών ε, συμμοριών οι οποίοι ελέγχουνε μία συνοικία αλλά επίσης και οι ίδιοι αυτοί φροντίζουν και για την απονομή δικαιοσύνης στη συνοικία που ελέγχουνε εννοείται βεβαίω σύμφωνα με τη δική του την άποψη έχει γενικότερα αλλάξει ε, άλλο Σήμεναν στην πραγματικότητα και κάπως αλλιώ μεταφορικά είχε μεταφερθεί η έννοια του μετά. Ένα τραγούδι στη τώρα, οι Νταίδε μεταξύ τους το... του Στέφανου Βέζου και του Ζαχαρία Κασιμάτη. Δεν ήταν ένας μόνο, δεν ήταν ούτε δυο Μόνο ήταν δέκα πέντε που πιάσαν το στενό <two> Χρυμάσαι σε Αντώνη, χρυμάσαι από Που έκαμε στρεσί Ρέγια, μη αηναιστριβερέα, μεσβόκανο, και ατυχίασε, γραμπόσο, Γιατί ας σου, δεν πένου, τα, μοντά, μοντά, μοντά, μοντά, για την Αγιά Σοφιά. Ρε Γιάννη, τα αρματά μου είναι απ' καλά. Ξέρω και τα τραβάω παρά στα γέρα. αγερά. Ρε Αντώνη, δε μας παρατάς με τις μανίτες σου. Πάψε ρε χλαμάρα αφού με ξέρεις ποιος είμαι. Δηλαδή τι θέλεις να σε σηκώσω δυο μέτρα πάνω από τη γη, αφού με τα Αντωνάκη που λένε. Κι εγώ με Γιάννης για να ξεύρεις. Γεια Τραβήξε ο ρε σαφνά μάρα, και Αγγόνη να μη μανώνετε Απούτε τερβιστάκια και μασχουρώνετε Να δώσετε τα χέρια και να αγαπήσετε Και βάλτε τόσα κόρη να γλεντήσετε τα καλά τα παλικάρια συναμετάχτος δεν μπαρεις σίγουρα αδεια Ειβα! αδεια Και, να είβα, είβα. και πάμε τώρα στους τραμπούκους Αυτό το είδος ευδοκιμεί συνέχεια Δεν έχει σταματήσει να ευδοκιμεί καθόλου Και στις μέρες μας και που, που δεν ευδοκιμεί. Θέλεις την πολιτική, θέλεις την τηλεόραση, θέλεις τα blogs; θέλεις τα φόρουμ. Παντού υπάρχουν τραμπούκοι. Οι απανταχού τραμπούκοι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ε, το εξής. Ότι αυτό το ευγενές είδος εμφανίστηκε περίπου το 1862. Και πρόκειτο για μπράβου των πολιτικάντιδων. Ε, ήταν διάφοροι περιθωριακοί τύποι τους οποίους τους χρησιμοποιούσαν οι υποψήφοι, στους προεκλογικούς αγώνες, ασκώντας εκβιασμούς, απειλές και τρομοκρατία σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων. Επειδή εκεί τα καφενεία του ψηρή ήταν γεμάτα από αυτούς τους περιθωριακούς τύπους, οι πολιτικοί άρχοντες έψαχναν ανάμεσα σε αυτούς και έβρισκαν αυτούς οι οποίοι θα τους στήριζαν σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Όσους από αυτούς διάλεγαν και τους προσλάμβαναν, εκτός από τη χρηματική αμοιβή που τους έδιναν, τους, δίνανε, τους κερνούσανε και καφέδες, αλλά τους δίνανε και κάτι πουρα, κουβανέζικα, τύπου τραμπούκος. Έτσι ήταν η φίρμα τους, τα οποία τα μοίραζαν αυτή η πολιτική εκεί στους περιθωριακούς αυτούς που είπαμε, προκειμένου να κερδίσουν, ξέρω εγώ, την υποστήριξη από αυτά τα... Άτομα τα οποία είχαν μάλιστα τα διάλεγα να έχουν και βροντερή φωνή ε, Και από εκεί πήραν το όνομά τους ε, Τα υπόλοιπα άτομα τα οποία δεν είχαν βροντερή φωνή ε, παρέμεναν άνεργα Και από εκεί έχει βγει και η έκφραση που λέμε ότι αυτός δεν κάνει ούτε για ζήτο Δεν είχε βροντερή φωνή, ούτε για ζήτο δεν έκανε Οπότε μας έμεινε μέχρι τώρα Ναι, νικοσκόλακα, η Οι είναι διαχρονική, Δεν τελειώνουν ποτέ αυτοί. Μα ποτέ. Δεν βλέπει τι κυκλοφορεί. Δεν βλέπει μπράτσα, δεν βλέπεις τα τουάζ. Τι να λέμε. Σύγχρονοι. Επίκαιροι όσο ποτέ. Πάμε τώρα και στους πιο γραφικού τύπου από όλου Πάμε στους κουτσαβάκιδες. Αυτοί, αυτοί ήταν. Πάλι τα ραχοποιά στοιχεία τα οποία σύχναζαν και αυτοί στα καφενεία του ψύρί ήταν τύποι με μακριά μουστάκια Όπως ξέρουμε όλοι το ένα το μανίκι από το σακάκι το είχαν ριχτό στον ώμο και δεν το φοράγανε Φόρουσανε μητερά παπούτσια και γενικώ ψάχνανε για καυγά Κομπολόι στο χέρι ε, βάδισμα έτσι περίεργο λίγο σε στήλη κουτσένοντα ή λίγο χοροπηδυχτά κάπως έτσι ε, σύμφωνα με μία εκδοχή Ο λόγος που το ένα το μανίκι τους από το σακάκι το είχαν αφόρετο Ήταν ε, για να προλάβουν σε περίπτωση που τους ε, γινόταν επίθεση από μέλος άλλης συμμορίας Να τυλίξουν το χέρι τους ε, με το σακάκι γύρω γύρω Και να το, έτσι, να το προτάξουν μπροστά για να αποθήσουν το μαχαίρωμα Κατάλλου πάλι να το έχουν ελεύθερο για να τραβήξουν το μαχαίρι από το ζωνάρι ...πάντως τα αλληλομαχαιρώματα ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Στην εφημερίδα Ακρόπολη ε, αναφέρθηκε ότι ονομάστηκαν κουτσαβάκιδες... ...επειδή υποδίονταν ότι κούτσεναν εξαιτίας δίθεν ...το οποίο υπέστησαν σε συμπλοκή με την αστυνομία. Το να συμπλακείς με την αστυνομία ήταν μεγάλη τιμή, έτσι ήταν γαλόνι. Στον κύκλο τους εκεί μεταξύ τους. Άλλη εκδοχή σύμφωνα με το script, είναι πω το όνομα το πήραν από έναν πυρεότη τον Δημήτρη Κουτσαβάκη γι' αυτό θα πούμε λίγο παρακάτω έτσι, πιο αναλυτικά έναν εριστικό τύπο δεκανέα του υπηκού ε, και ότι από εκεί πήραν το όνομά τους Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν αστυνομικός διευθυντής στο ψηρίο Δημήτρης Μπαϊρακτάρης έκανε πολύ σημαντικές εκαθαρίσεις εκεί στην περιοχή και η Αθήνα απαλλάχτηκε λιγάκι από αυτούς τους κουτσαβάκιδες Ο Μπαϊρακτάρης εκτός που τους έκλεινε στη φυλακή τους κούρευε κιόρα με την ψηλή μηχανή και είχε δώσει εντολή στους αστυνομικούς να τους κόβουν το μισό μουστάκι οπότε ήταν υποχρεωμένοι να ξυρίσουν και το άλλο μισό και ήταν πολύ μεγάλη προσβολή αυτή για τους μάγκε εκείνης της εποχής ήτανε Θανάσιμη προσβολή να του κόψουν το μουστάκι. Επίσης τους έκοβε και τις μύτες από τα παπούτσια που ήταν μιτέρες και το μανίκι το οποίο δεν το φορούσανε επειδή αυτά ήταν τα σύμβολα της ιδιότητάς τους και ουσιαστικά τους έκοβε τα σύμβολα δηλαδή, τους έκανε μεγάλη προσβολή με αυτό το πράγμα. Πάντως Μπαϊρακτάρης λεγόταν και ένα κάθαρμα που ήταν διοικητή εκεί στη Μακρόνησο όταν η επίσημη ελληνική κυβέρνηση εξόντωνε τότε τους κομμουνιστές κάτω από τις ευλογίες των Αμερικάνων. Το όνομα μπαϊρακτάριστο είχε φαίνεται. Είμαι που τσαπάνει και το μαύρο και αν Κι αν με τα ωραί, τ' στους δρόμου στραβού. και όσους καινούριου προστίθενται στην παρέα μας γιατί βλέπω ανεβαίνουν τα άτομα των ακροατών αλλά δεν ξέρω ποιοι είστε παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση όλους σα. Ε, καθίστε εδώ στην παρέα τα περάσουμε όμορφα δεν ξέρω να χαιρετήσω ονομαστικά τι να κάνω, δεν, δεν, βλέπω, δεν, δεν κάνετε εγγραφή και δεν βλέπω τα ονόματα να συνεχίσουμε τώρα για τους κουτσαβάκιδες για τους οποίους υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ο Ροίδης στο βιβλίο του Το Παράπονο του Νεκροθάφτη, περιγράφει έναν παλιό Νταή, τέο βαρκάρι στη Σύρα, που τον χρησιμοποιούσαν σαν τραμπούκο. Και γράφει είχε μίστακα ανορθωμένο, μελάζων ει την ζώνην και πολάκις γαρούφαλων ιστο το Αυτίων. Ο Ηλίας Πετρόπουλο λέει ότι κουτσαβάκιδες, μπράβοι, οι κουτσαβάκιδε ή οι τους του κάνει ένα αυτού όλου μαζί, το ίδιο δηλαδή ζούσαν, δρούσαν σε όλη την Ελλάδα απειλώντα στους καφενέδες τους διστακτικού ψηφοφόρους δηλαδή όχι μόνο στην Αθήνα εκεί που είπαμε στο Ψήρι αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν τραμπούκι Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στον Κοσμολαΐτη ε, γράφει ε, είχε, φα, είχε φάγει εν γρονθοκόπημα από ένα κουτσαβάκι να φρονούντα το οποίο επιβεβαιώνει δηλαδή ότι όταν, όταν λέει αντιφρονούνται ότι ήταν πολιτικοί ε, μπράβοι οι και στο δίηγημά του τα δύο τέρατα του 1909 λέει για τους τραμπούκους των εκλογών στη Σκιάθο «Τρεις σπιθαμάς το κίτρινο ζωνάρι περί την κοιλία, με τρία κουμπούρια στη μέση και με βαρίαν μαγκούραν πολύκομπον» Η μαγκούρα ήταν αυτή που έχει τους ρόζους που λέμε έτσι προφανώς για να χτυπάει καλύτερα. Είχαν και εφευρετικότητα. Ξέραν και τι είδου όπλα θα κρατάνε. Του Μάρκου Βαμβακάρη, στην Κυθάρο Καρβέλη και ζήλια η Μαρίτσα Πανδρά. και και με και με φωτιά του φίλου και Πολλοί εσένα αγαπητοί περήφανα αργύλε μας Σένα αγαπητοί περήφανα αργύλε μας Μας πουλιά όταν γίνονται μέσα μες στον δεκέ. Ο Βασίλης Κουτούζης είναι ένας δημοσιογράφος ερευνητής, ο οποίος έχει ψάξει αυτά τα θέματα. Εκεί στον Πειραιά για τους μάγκε, για τους Κουτσαβάκηδε, για την τρούμπα και όλα αυτά Και έχω βρει διάφορα στοιχεία από αυτόν. Και ανάμεσα σε αυτά λοιπόν λέει ότι στον Πειραιά και στην Αθήνα έχει πολύ καιρό τώρα Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια που έχει πάψει να υπάρχουν μάγκες Η ιστορία από τους μάγκε, έτσι όπως τους είχαμε πει μέχρι τώρα δηλαδή έτσι Έχει σταματήσει στο 1940 με 1950 ε, χωρίς οι τελευταίοι εκπρόσωποι του είδους να έχουν την έγλη των πρώτων δηλαδή αυτοί οι μάγκε δηλαδή, του 40 και του 50 οι τελευταίοι εκπρόσωποι δεν είχαν την δόξα που είχαν οι παλιοί του 1800 τόσο και των αρχών του αιώνα του 1900 και παρόλο που η βασιλεία τους ε, κράτησε πάνω από 100 χρόνια ε, όλα εκφυλίζονται λίγο πολύ εκφυλίστηκαν και οι μάγκε ήταν πιο μάγκε και πιο καυγατζίδες πιο παλιά όσο πήγαινε ο καιρός εκπολιτίστηκαν και αυτοί χαλάσανε Καλωσορίσω στο Δωμάτιο Επικοινωνίας το φίλο μας τον Μάριο τον Χασκίλ. Ε, Μάριο δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή την εκπομπή. Ε, οι, οι επιλογές των τραγουδιών είναι του Γιώργου του Σκάρπα. Ήδη κάναμε σήμερα ένα ξεκίνημα ε, με τον Γιώργο επιλέγοντας εκείνο τα τραγούδια ε, Ψάχνω τον τρόπο πως θα μπορέσω να βγάλω μέσω Skype εσένα Για να κάνουμε την εκπομπή που είπαμε για την Στέλλα τη Χασκήλ, μαζί Ο Χόρχε ο δικός μας εδώ ήδη το κατάφερε ε, Εγώ εντάξει ακόμη είμαι πολύ τσικό. Πιστεύω θα μεγαλώσω λιγάκι Θα το βγάλω, θα το κάνουμε Θα το κάνουμε αυτό που είπαμε Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα ε, Σύμφωνα με αυτό που είπαμε Του κουτούζει τα στοιχεία που βρήκα Λέει λοιπόν αυτός ότι πολλοί συνχέουν Το mortis με το μάγκα. Ε, και, και λέει βεβαίω το ίδιο που είπαμε και πριν Ότι το mortis βγαίνει από την λέξη μόρτο Ή μόρτ την γαλλική Το οποίο σημαίνει θάνατος και δίνει τη δική του την εκδοχή ε, ότι στο να είχε πέσει στην Ευρώπη μαύρο θανατικό, δηλαδή η Χολέρα, στη Φλωρεντία, που είχε και τα περισσότερα θύματα, και εκεί δεν υπήρχαν πια νεκροθάφτες αρκετοί για να θάβουν τους πεθαμένους. Οι πλούσιοι κάτοικοι λοιπόν της πόλης, για να μην αφήνουν τους νεκρούς στους δρόμους άταφους, πλήρωναν μεγάλα ποσά ε, σε αυτούς που θα τους έθαβαν. Και έτσι όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουνε. Σχημάτισαν λοιπόν διάφορες ομάδες που τις ονόμασαν μορταρίες και ανελάμβαναν να θάβουν τους πεθαμένους. Και από τότε η λέξη σήμαινε κακοποιό και αλήτη. Ενώ στην εποχή μας ακούγεται πολύ συχνά χωρίς να σοκάρει και θεωρείται και κάπω έτσι τίτλος, διότι όταν εμεί λέμε θεωρούμε ότι είναι ο άλλος έξυπνο, πονηρός... Επειτί όλα αυτά. Και σ' η έμερμαν λιγά, που σου θε όχι, θα που ζω αλάνια λιγά. potez me sa fingardia la mazopanda e sto vecchio gnia mi Στον κοσμάκι τι θα πει, γιατί ξέρω πω μαζί το παλανιαρίκι ζωή. Και δεν δίνω και πεντάρα τον κοσμάκι τι θα πει. Δέω η καημένη που εδώ αλλάζει μαζί θα πω την πόλη και έφη με μαγικά. Γεια του καραλλιάνου να μην πεζάνε! Μια άλλη εκδοχή για τη λέξη Μάνε είναι ότι, ότι ήταν τιμή και δόξα να είσαι μάγκας ή να ανήκεις λέει, στους μάγκες γιατί ε, η να ανηκει στους μαγκες γιατι η προελευση της προέρχεται από τα ηρωικά ελληνικά χρόνια στρατολογούσαν οι, οι οπλαρχηγοί ε, άτομα τα οποία τα, τα διαιρούσαν σε δύο ενοματίες και κάθε ενωματία ονομαζότανε μάγκα και ο αρχηγός της ενοματίας μάγκατζης Οπότε ήταν τιμή και δόξα να είσαι μάγκας. Ενώ στην προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι δεν ήταν λέει, και τόσο ε, καλό γιατί ήταν, ε, κανανε, πάντων, ήταν υπόκοσμος. Οι μαγκε εδώ λέει ότι ήταν τιμή και δόξα να είσαι μάγκας. Είναι διάφορες εκδοχές που δίνονται. Άντε να μην έβρεις στο πελάσιο Καλώς την Αλεξάνδρα στην παρέα μας Και αυτό το αγιασμένο το κορίτσι Κάθεται και ακούει ρεμπέτη κατά τέτοια ώρα Την Αγία Άντε βάρκω πουλά και ψαρεύνεις πως σπλένι σ' Λουφρά, δε. Από σπλένι σ' Λουφρά, δε. Από σπλένι σ' Λουφρά, δε. Από σπλένι Δεν εμάς να γεράγω σε χίσω Πάντα βάρκω και Βάβα μάγκα στη δουλειά να μην λέγαν οι οπλαρχηγοί τότε στην Επανάσταση και ήτανε τιμή και δόξα να σε λένε μάγκα ξαφνικά συνέβησαν τα γεγονότα που έδωσαν την κακή σημασία στη λέξη ε, στις 7 Δεκεμβρίου του 1831 έγινε μία εθνική συνέλευση στο Άργος οι πληρεξούσοι σε αυτήν τη συνέλευση πιάστηκαν στα χέρια μεταξύ τους και χωρίστηκαν σε δύο κόμματα ο Ιωάννης Κολέτης Τότε, ακολουθούμενο από πολλού πληρεξούσιου και οπλαρχηγού στερεοελαδίτε, άρχισε να στρατολογεί οπλοφόρους για να πάει στον ναύπλιο να καθαρέσει τον Καποδίστρια, τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, που μετά από τη δολοφονία του αδελφού του είχε αναγνωριστεί από το αντίθετο κόμμα κυβερνήτη τη Ελλάδος. Ο Κολέτη στρατολογούσε κάθε άτακτο στοιχείο που έβρισκε μπροστά του και έτσι δημιούργησε ένα μπουλούκι εκεί πέρα από διάφορου κακοποιού που έκαναν τόσες αταξίε και κλεψιές ώστε οι άλλοι μάγκε των άλλων οπλαρχηγών ε, τους ονόμασαν αυτούς του κολέτη, του μάγκε του κολέτη τους ονόμασαν μοσχωμάγκες αντί για βρωμομάγκες έτσι κατεφημισμών δηλαδή έτσι όλοι οι οπαδοί του κόμματος του κολετικού πήραν το όνομα μοσχομάγκε και το κόμμα του ονομάστηκε μοσχωμαγκίτικο με τον καιρό όταν στα 1843 ο Κολέτης σχημάτισε κυβέρνηση, μάγκες και μοσχομάγκες ολομάστηκαν όλα τα χαμίνια που έβρισκαν άσυλο στα διάφορα υπόγεια και στους τεκέδες. Τρεις μάγκες, τρεις γερόμαγκες. Γιώργη, ετοιμάσου. Στράτος Παγιουμτζής. και στρεις και ρωμαγές πήκαν στο, μα, στο μαγκαζί μου κάτισανε σε μια γωνιά και τα πιάνε μαζί μου Στη, μα πάνω στη σκοτούρα μας, και στο πιοτού, και στο πιοτού της α. Στην Και στη στενή Οι Μας κλείσαν μανιμανι τα χρού, στο Λουκά Που είσαι αγόρι μου εσύ Σε χάσαμε Μπες και στο τσάτ λιγάκι να σε δούμε Άντε, σε πεθυμίσαμε Α, Να συνεχίσουμε λοιπόν Υπήρχαν λοιπόν τριών λογιών ε, κακοποιεί την εποχή εκείνη οι Μόρτες, οι Μάγκες και οι Μοσχομάγκες Σε αυτούς αργότερα προσθέθηκαν οι Νταίδε και οι Αντάμιδες ε, που ήταν όμως παρακλάδια των πρώτων οι Αντάμιδε έκαναν δικό τους συνάφη και τρομοκρατούσαν εκεί τα πέριξ με διάφορες κλεψιές, μαχαιρώματα, φόνους καμιά φορά και φόνους Για να περάσει κανένας το βράδυ από τις γειτονιές τους που συνήθως ήταν εκεί στη Δραπετσόνα στο Χατζικυριάκιο, στα Καμίνια, σε εκείνες τις περιοχές ε, αν δεν ήταν κάτοικος της συνοικίας έπρεπε να πληρώσει τον απαραίτητο φόρο Εάν ήτανε φτωχαδάκι, δηλαδή τον βλέπαν ότι τέλος πάντων δεν τα ε, Περιορίζονταν να του πάρουνε μόνο την, τον καπνό του, την καπνοσακούλα Αν καταλάβαιναν όμως ότι το έλεγε η τσέπη του Τότε δεν του άφηναν τίποτα Του πέρνανε το πορτοφόλι, το ρολόι, ξέρω την αλυσίδα Αν είχε τα ρολόγια με τις αλυσίδε που είχανε Το μπαστούνι του, το καπέλο πολλέ φορές το σακάκι, ακόμη και το παντελόνι και τα παπούτσια και όλο αυτό το πιάτσικο από τα ρούχα ε, την επόμενη μέρα πήγαινες εκεί στα παλιατζίδικα κάτω στο πως το λένε στο γυσουρού, και το βρίσκες να πουλιέται σε τιμή ευκαιρίας <Τι If Σου. Πρόσεχε το καθένα σαν τανιά Ελα σου. Νουσβεν Καλώς ήρθε στην παρέα μας Ο Σάββας μας ήρθε ε, Ο Βασίλης Κουτούζης Λοιπόν ξαναδίνει και αυτό στη δική του την εκδοχή Εδώ πέρα για τους ε, μπράβου και Τους τραμπούκους Λέει λοιπόν ότι όλοι αυτοί που περιγράψαμε προηγουμένως Που οι μόρτες Οι ε, Και οι αντάμιδες και οι ταΐδες τέλο πάντων Χρησιμοποιούνταν λέει, από τα διάφορα κόμματα Σαν μπράβοι και σαν τραμπούκοι ε, την ίδια περιγραφή την ενδυματολογική κάνει και αυτός με, την, με το μαύρο το στενό το παντελόνι μεσά το σακάκι με το ένα το μανίκι φορεμένο και το άλλο ανάριχτο πάνω στον νόμο ε, κόκκινο ζωνάρι που άφηναν η μια του άκρη να σέρνεται ήταν αυτό που λένε μη μου πατήσεις το ζωνάρι ε. ήτανε τία καυγά αυτό ε, πολύ μητερό μποτίνι το οποίο είχε κουμπιά στο πλάι και είχε και ψηλό τακούνι Σκληρό καβουράκι. Τα μαλλιά του είχαν λαδομένε Αφέλες βάζανε μπριγιαντίνι στα μαλλιά, χοντρά δαχτυλίδια, δαχτυλίδι, όχι δαχτυλίδια, δαχτυλίδι στο χέρι και κομπολόι φυσικά. Μερικοί λέει έβαζαν και σκουλαρίκι στο αριστερό του, Κάτι το οποίο γίνεται και σήμερα. Το κάνουν πολλοί άντρε. Ε, και το βάδισμά τους φυσικά ήταν ιδιόρυθμο με τα μικρά αυτά τα πηδυχτά, τα βηματάκια και μάλιστα έγερναν και όλοι από το δεξί πλευρό έτσι βαριά βαρύ περπάτημα και λοξό και όσο πιο βραχνή ήταν η φωνή τους τόσο και πιο σκληροί οι άντρες ε, θεωρούνταν <Το> Oh, mm -hmm. Σε, σε όλους αυτούς τα πραγματικά τους ονόματα είχαν εξαφανιστεί Είχαν όλοι παρατσούκλια Ο Βραχνός, ο Αράπης, ο, Μάγ, ο Μάπας, ο Στραβαρίδας, ο μαχεράκια, ο Σουγιάς, ξέρω, ο Βαρέλλας ε, Στο τραγούδι του Λινάρδου την Ταβέρνα που τραγουδάει ο Περδικόπουλος Του τούντα το τραγούδι ε, Αναφέρει πάρα πολλά τέτοια έτσι Παρατσούκλια που λέει ότι ήταν εκεί ο Τραμιτζάνας... ο Μαϊντανό, ο Μελιτζάνα, διάφορα τέτοια. Άλλωστε, παρατσούκλια ήταν φαίνεται τη μόδας εκείνη την εποχή γιατί είχαν και όλοι οι ρεμπέτες... όλοι οι συνθέτε, οι τραγουδιστές είχαν παρατσούκλια. Α πούμε, τον Τζιτζάνι τον λέγανε εξωργό Βλάχο, τον Μάρκο Κοντραμπάσο, Φράγκο, ε, τον Χατζηχρήστο Σμιρνιωτάκι, τώρα Σταμούλι τον λέγανε Μπυραλάχ, τον Γαβαλά τον, τον μπούλι, τον αγάπη, ο Μπουλμπούλ -μπουλ. Πολλά τώρα όλοι σας θα τα ξέρετε Λίγο πολύ αυτά τα παρατσούκλια Όλοι με παρατσούκλια και τον τον καιρό Τα ονόματά του τα είχαν ξεχάσει <Κι> Φορή να έχω κακία. Μετά νιώσα ο χαμήρο σαν να κάνω αμαρτία. Σε παντρέψα και σε κανά του κόσμου γρανκιρία, Και εσύ μου την εσκαρώσε σαν να κάνω Αχ <Σ indebtäter> τώρα το έχω νιώσει πω κανεί δεν θα από τα δικά σου χέρια παρά μόνον τα μαχαιριά Αχ τώρα το έχω νιώσει πως κανείς δεν θα με σώσει Από τα δικά σου χέρια παρά μόνον τα μαχαιριά αγάπη και λατρεία, μας είμαι απαρνητικές σαν να κάνω αμαρτία. Μανα κι αδέρφια αρνητικά κι εσύ που τώρα απόμενα σαν να κάνω αμαρτία. Από τα δικά σου κεριά, παρά μόνο τα μαγεριά Αχ τώρα το θέγο νιώσει, κανείς δεν θα με ζώσει Από τα δικά σου κεριά, παρά τα μαγεριά Γεια Ε, βέβαια όλοι καθώς πρέπει με άγγες έπρεπε να έχουν ένα παρατσούκλι Και με ένα παραδείγματος χάρη Ο φίλος μου ο φάνης, με έβγαλε παρατσούκλι Με λέει φωνογραφητζού Και επί τη ευκαιρία να τον χαιρετήσω κιόλα Που μου γράφει εδώ στο στούντιο Ότι πάλι δεν μπορεί λέει, να μπει <laughs> μέσα στο τσάτ Γιατί δεν δέχεται λέει ολόκληρο το όνομά του Ε τι να σου κάνω βρε αγόρι μου και εσένα Θεοφάνης Δασόπουλος Μεγάλο όνομα είναι το λιγάκι. Κό Ξέρω εγώ, τι να σου πω, τονε, καλώς και την Όλγα Πάτρα, καλώς το Ολγάκι μας Από τους πιο όνομαστούς μάγκες του Πειραιά ήταν ο Δημήτρης Κουτσαβάκης που λέγαμε πιο μπροστά Α πούμε γι' αυτόν κανα δυο στοιχεία Λοιπόν αυτός γεννήθηκε από πατέρα μάγκα Ο Κουτσαβάκης ήταν επασίγνωστος στον Πειραιά και τον τρέμανε όλα εκεί τα λιμάνια στην περιοχή τον Απρίλιο του 1864 κατετάγει στο Ιππικό μαζί με έναν άλλο φίλο του εκεί τον Διονύση Άδη ο οποίος αργότερα ίδρυσε το ομώνυμο θέατρο το, που το, και τον λέγανε αυτόν το παιδί της χείρας Ο Κουτσαβάκης λοιπόν, υπέας τώρα πλέον του στρατού έγινε αρχηγός μιας παρέας και που αποτελείται από τον Διονυσιάδη, τον Μπεκάτσα, τον Αϊβαλιώτη τον Γκράβιζα και τον Μπζαρώνι αυτοί λοιπόν όλοι μαζί κατέβαιναν κάθε τόσο στην αγορά και στις συνοικίες και έσπαζαν στο ξύλο τους πρώην συναδέλφους τους.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 ια τγ λλων εγά να παρω άντρα και τν είως τη τουλια σου πρεπεδί ναι, για τιεγ λλω εά να παρ άντρα και τν εσίύως στη τουουλια σου πρπεδί ρπουια άκιν η μουταάνι τον κανόσω Τα παγουάια σου εκι πασχόσω και ττας Και αυτό είναι το κρύβο, κρύβο, και το κρύβο. Α, και το Σα ευχαριστώ πολύ, Σα ευχαριστώ πολύ, Σα ευχαριστώ πολύ, Σα ευχαριστώ πολύ, Σα ευχαριστώ πολύ, Για να ε, την παρέα του, δι, ε, του Δημήτρη του Κουτσαβάκη, ε, η αστυνομία τους υποβοηθούσε ή μάλλον έκανε τα στραβαμάτια κατά τα άλλα αυτοί οι ίδιοι ήταν καλοί στρατιώτες ήταν πάντα καθαρά και κομψά αντιμένοι πολύ πειθαρχικοί στους ανωτέρου τους ε, όταν δεν είχαν υπηρεσία πήγαιναν σε διάφορες εκεί μικροταβέρνες έπιναν τη ρετσίνα τους και λέγανε και τα τραγουδάκια τους ο Κουτσαβάκης μάλιστα είχε και πάρα πολύ ωραία φωνή και έπαιζε θαυμάσια κιθάρα όταν τραγουδούσε λέει σώπαιναν όλοι για να τον ακούσουν και στις γειτονιές άνοιγαν τα παράθυρα τις γρήλιες τα κορίτσια και οι κοπελιές εκεί πέρα και αναστέναζαν για τον Δημήτρη τον Κουτσαβάκη <Τι> Ο Μπαϊρακτάρης που είπαμε προηγουμένως ήταν αξιωματικό του στρατού και τον είχε διορίσει ο Χαρίλαος Τρικούπης Αυτός ήταν που ξεκαθάρισε την Αθήνα από όλα τα κακοποιά στοιχεία Γιατί τότε είπαμε ότι στέναζαν από τους τραμπούκους, τους μάγκες, τους ληστές αλλά και αυτούς τους γραφικούς, τους κουτσαβάκιδε που είχαν εκεί το άντρο τους στη συνοικία του ψυρί. ...και κανένας δεν τολμούσε να μπει εκεί πέρα μέσα ούτε και η αστυνομία. Ο Μπαϊρακτάρης όμως είχε με το βούρδουλα στο χέρι και με μερικούς έτσι, γεροδεμένους αστιφύλακες... ...έμπαινε μέσα και στι συνοικίες και τους τσάκιζε μέσα στο άντρο τους. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 έφερε τους κλέφτε και τους πορτοφολάδες αυτούς όλου, στο φιλότιμο... Και τότε δεν έγινε καμιά κλοπή για να μην ρεζιλευτεί η Ελλάδα ε, Τους έκανε στινόμους και κυνηγούσανε μετά τους ε, ξένους τους πορτοφολάδες Ο Μπαϊρακτάρης ήταν τολμηρό, ήταν δίκαιο και σκληρός όμως ε, Και ήταν και άνθρωπος του καθήκοντος ε, Είχε χαστουκίσει έναν κομματάρχη του τρικούπι Όταν ε, του ζήτησε να βγάλει από το κρατητήριο κάποιον εγκληματία που ήτανε του κόμματο. Δεν δέχτηκε ρουσφέτη και στα παρκερικά ξυλοκόπησε δύο Άγγλους ναύτες και τους πέταξε στη θάλασσα γιατί πειράξανε μια Ελληνίδα. Εκείνος έπεισε τον Τρικούπη να ψηφίσει τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. Και επίσης εξηχνίασε με πρωτότυπο τρόπο πολλά εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί στην Αθήνα και συνέβαλε στην αντιμετώπιση των γυμνιστών στο φάλιρο. Αυτό για να είμαι δεν το ήξερα καθόλου. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν γυμνιστές εκείνη την εποχή στο Φάλιρο Τόσο μπροστά το Φάλληρο. Αυτά εδώ πέρα τα γράφει ο Βασίλης Κουτουζής όπως είπα προηγουμένως που είναι δημοσιογράφος και ερευνητής. και μια δική ακόμα και στον ερμηγά προσεχώ μην πατήσω ή μωρέο και ντερνετζί. τόσο από του ψυρί εκεί κάτω στην Αθήνα μεγάλο στέκι ήταν και ο Πειραιάς έτσι σαν λιμάνι που ήταν ο Πειραιάς και οι γύρω περιοχές του και επειδή κυκλοφορούσε πολλοί κόσμος εκεί πέρα γιατί ω γνωστό πάντα στα λιμάνια και όπου συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος και υπάρχει κόσμος υπάρχει και υπόκοσμος λοιπόν εκεί πέρα μαζεύονταν ε, όλοι αυτοί οι και οι ταίδε. Ε, στη Τραπετσόνα λοιπόν το 1975 που η περιοχή ήταν ακατοίκητη δημιουργήθηκαν τα βούρλα με τα διάφορα χαμετυπία και με τους οίκους ανοχής. Όμως μετά από 60 χρόνια το 1932 και αφού πλέον είχαν έρθει και οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία έγινε κέντρο πυκνοκατοικημένης περιοχής και οι κάτοικοι δεν ανέχονταν πια τα κακόφημα τα σπίτια. Γι' αυτό και έκαναν και συνεχείς διαμαρτυρίες προς την κυβέρνηση. Το 37 τελικά τα κακόφημα σπίτια των Βούρλων διαλύθηκαν και στο χώρο εκείνο λειτουργήσαν φυλακές. Και δημιουργήθηκε μετά η Τρούμπα και μεταφέρθηκε εκεί η κίνηση, η μαγκιά και η ρεμπετοσύνη. Ε, η Τρούμπα το όνομά της το πήρε από μια αντλία, μια τρόμπα νερού που ήταν στην αρχή της Οδού Αιγαίο, στην σημερινή Δευτέρας Μεραρχίας. Ε, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Διονύση ήταν η ξύλινη γέφυρα που ένωνε τον Πύρεα με τα βούρλα και με την Δραπετσόνα και από κάτω πέρναγε το τρένο τη Λάρισσας. Για να γίνει κανένας ρεμπέτης και μάγκας έπρεπε λέει να περάσει αυτή τη γέφυρα. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Ε, στη Δραπετσόνα εκεί πέρα μετά από το 1922 ε, έγιναν και τα πρώτα μπουζουξίδικα που συγκέντρωναν τους μάγκες της περιοχής. Στην Τρούμπα λοιπόν, που ήταν τα κακόφημα τα σπίτια και οίκοι ανοχής, υπήρχαν και διάφορα καμπαρέα και μπάρμε γυναίκες για τους ναυτικούς. Και μάλιστα η Τρούμπα υπήρχε μέχρι το 1968, που ο τότε δήμαρχος ο Σκιλίτσης τα έκλεισε αυτά τα σπίτια. Ε, τώρα βέβαια ανάμεσα σε αυτά τα κακόφημα σπίτια υπήρχαν και οικογένειες. Γιατί οι άνθρωποι ήταν εκεί τα σπίτια του, από μια αρχέ. Από οι άλλοι, κάναν δίπλα τα δικά του. Τέλο πάντων ήταν στην ίδια γειτονιά. Οπότε γινόταν τα βράδια πολλέ φορέ λάθο και του βαράγανε και τα κουδούνια βραδιάτικα κατά λάθο. Και αυτοί για να ξεχωρίζουν είχαν βάλει πινακίδε ε, μπροστά εκεί στι πόρτε, στα παράθυρα και έλεγαν: Εδώ μένουν οικογένειε. Για να ξέρουν, ε, σου λέμε βαράτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, πάτε παραδίπλα. Καλός το μιτσάρα, το πεχταρά, το πουζουκσί, καλό τονε. Ναι. Για τον προπολεμικό Πειραιά και, και για τους μάγκες εκεί πέρα ο Νίκος Ομάθεσης, ο οποίος ήταν ο ίδιος μάγκας και έντα ε, γράφει στα απομνημονεύματά του έτσι όπως τα παρέδωσε στον Κώστα Χατζιδουλή, και λέει ότι τότες, τότες ο Πειραιάς ήταν πολύ άγριος από την μια ο αποκλισμός από την άλλη τα πολιτικά μας μίση η φόνη στα καρβουνιάρικα, τρούμπα και τζελέπι ήταν σε ημερησία διάταξη ε, Όσο για τεκέδες λέει από πειραϊκή Παναγίτσα, Άγιο Νίλο, Άγιο Νικόλαο, Γήφτικα, Χατζικυριάκιο Στην τρούμπα και όσο πιο πέρα πήγαινες Άγιο Διονύση εκεί φουμάρανε και στο δρόμο ε, Περνούσε ο και δεν του έδινε κανένα σημασία Παρατραβούσαν την δίκοπη επιδεικτικά για να τη δει ο τι να έκανε, από στρατιώτη Αγράμματο και Βουνίσιο τον ρίξανε χωροφύλακα στον Πειραιά μέσα στα λισασμένα τσακάλια. Πρωτοδικείο, εισαγγελία δεν είχε τότε Πειραιά. Απ' την Αθήνα κατέβαιναν οι Νοματαρχαίοι, οι νταΐδες, να επιβάλλουν την τάξη και να συλλάβουν κανένα επικίνδυνο καταζητούμενο. Ο Μαρούδα και ο Γαλιγάλη. Οι μάγκε είχαν συνθέσει και στίχους για τους μόρτες καταδότες και ας μην τους ήξεραν και το τραγουδούσαν παίζοντας το μπουζούκι τους. Πού σου το κάτω χειμώνα, πού σου μα μα το χειμώνα, που είχες την ήχε στην κρύψωνα. Ήμουνα στη βελονι, η ήμουνα βελονι, γη πελωνή, βελονι, που πατά και σακυλόνι. Μπαμπά για νις απόσανις μπρέ, μπαμπά για νις απόσανις, μπαμπά για νις απεθανις, το χωράτι θα τον κάνεις. πααπαανան παρπαπετού παρπαγαν βαρβ πετρρο πααπαγαν παρβ δε заαπαρεύτου με και βεδού Ανάψε το, καις το, Ανάψε το, μπαρμπαπέτρο, πέτρο, Ανάψε το, μπαρμπά πέτρο, το γεριτός πάρματε Όταν πω, ο κίνονισ βίνει, όταν από εκείνο βίνει, γόταν να πω εκείνο δίνει το κερεί το κακομοί. Ε, στον πιέ τότε υπήρχε και έφυ χωροφυλακή, αυτά τα λέει είπαμε ο Μάθεση έτσι. Στην, uh, στα απομνημονεύματά του τα οποία τα, τα παρέδωσε στον uh, Κώστα Χατζηδουλή Χαμετυπία λέει είχε μόνο στα βούρλα που τώρα είναι φυλακές Εκεί οι γυναίκες δεν βγαίναν έξω απαγορευόταν αυστηρός Αλλά οι αγαπητικοί είχαν τον τρόπο τους Και πηδάγανε τα μεσάνυχτα μέσα παρόλο που φυλάγανε άγροι εύζονοι Όμως καμία από αυτέ δεν μαρτυρούσε ε, Φώνη γινόντουσαν κάθε τόσο και αιτία βέβαια ήταν οι γυναίκε. Αλλά όποιος εγκληματούσε για τη γυναίκα και έμπαινε φυλακή, αυτή η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη μέχρι να βγει από τη φυλακή να τον συντηρεί. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. αλλιώς θα τη σκότωναν οι φίλοι του. Αλλά όταν όμως έβγαινε από τη φυλακή, η πρώτη δουλειά του φυλακισμένου ήταν να τη στεφανωθεί. απαραίτητο κανόνας αυτός. Και για τους μάγκες ο άγραφος ο νόμος ε, ήταν πάρα πολύ σκληρό. Πανά πλούμενα, δι' τη δουλειά που μα δουλεύουν από τα των Ανήκλα πατάγε πίση, πατε φρότι με σούπερ. Κουμάλα νιγέ, ντάνιουρα, γονάξαν τότε και νύχτα. Τέλγα, τα λαμπά, μα σούρα, ντάνιουρα, τότε που Συγγνώμη, δε πω εκεί, τίποτα από τα κορσάκιδε. Πού τ'ε πει, τί και πρεσάκιδε. Παναικείτο, πού ναι, λέει, κογιού, λα, ναι, γύριε. Παναι, μαν, γύριε, να μην πάμε. Συγγνώμη, δε πώ εκεί, τι ποτά εκεί, δε. Πούτε πίτσι, δι καέχει, μην έχετε πρέσβει εκεί, δε. Άντα, κλεισούρ, πουτε και δελ, πίστε, α τρεμίδαλου. Πώτε, Επίσης υπήρχαν και πάρα πολλές λέσχες που εκεί πέρα μέσα οι Νταίδε και οι μπράβοι και οι μάγκε ήταν στο στοιχείο τους εκεί πέρα μέσα γινόταν και φόνοι, περισσότερο μέσα πάνω στα παιχνίδια δηλαδή γιατί χάναν τα λεφτά τους και όχι μόνο τα δικά τους, πολλές φορές και τα ξένα που τους τα είχαν εμπιστευτεί για να, ψωνί, να ψωνίσουν κάτι ε, ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι και κάνανε διάφορες πράξεις τέτοιες ε, Αν ακουγόταν κανένας ρεμπέτης καλός Έτσι με πράξεις σωστέ ρεμπέτικες Δηλαδή παλικαρίσκες εξηγήσει, ε, Τότε ακουγότανε σε όλη την περιοχή εκεί πέρα Και όχι μόνο εκεί Αλλά έσπαγε και τα δεσμά τη συνοικίας του Και από μαχαλόμαγκας αφανής που ήταν σε ένα μαχαλά Γινότανε διεθνείς μετά Πήγαινε παραπέρα Αναγνωριζόταν από όλε τι συνοικίε. Αλλά πώ αναγνωριζότανε έπρεπε με έργα και όχι με λόγια. Να μαλώσει δηλαδή, να μαχαιρώσει, να πιστολιάσει, να τραυματίσει κανέναν καλόντα ή αναγνωρισμένο, ασχέτω αν δεν πήγε φυλακή. Γιατί το να πήγαινε φυλακή ήταν, είπαμε, παράσημο. Ε, Μηνύσει δεν κάνανε μεταξύ του. Ε, καθαρίζανε οι ίδιοι στο δεύτερο γύρο. Όταν ο χτυπημένο θα έβγαινε από το νοσοκομείο, θα αναλάμβανε μετά να καθαρίσει εκείνο. Η αστυνομία τα μάθαινε αυτά και ερχόταν να πάρει κατάθεση αλλά εσύ τους έλεγε ότι έπεσες από ένα μικρό γκρεμό και ότι σου μπήκαν κάτι σίδερα στην κοιλιά δηλαδή ε, και σου έλεγε μακάρι μόλις βγεις να σου πουνε κι άλλα να ήσυχάσουμε από εσάς τα τομάρια έλεγε η αστυνομία. Αν όμως έκανες μήνυση κατέρεες αυτομάτως και όλοι οι μάγκες είχαν να κάνουν μετά με σένα και να σε Τέτοια πράγματα γινόντουσαν που και που, μάλλον από γερασμένου νταίδε και από φιγουρατζίδε ρεμπέτε, οι οποίοι δεν κρατούσαν αυτή την ομερτά τη μεταξύ του. Δηλαδή, πηγαίναν και καταδίδαν, λέγανε Αυτό με χτύπησε. Οι σωστοί και οι κανονικοί μάγκε είχαν το δικό τους το νόμο και καθαρίζανε μεταξύ του. Την αστυνομία την είχαν απ' έξω. Καλύπτανε ο ένα τον άλλον στην αστυνομία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, τα δύστιχα του μάγκα. Είναι του 1931, είναι αδέσποτο ρεμπέτικο με ανεξάρτητα στοιχάκια το ένα απ' το άλλο Μπουζούκι παίζει ο Θανάσης Μανέτας που είναι ένας πολύ πολύ παλιός μπουζουξής Δάσκαλος και τον άλλον των επόμενων μετά ε, Στο τσίμπαλο είναι ο Λιβαδίτης και ερμηνεύει κάποιος ε, σπαχάνης αγνώστων στοιχείων ε, μάλλον παρατσούκλι είναι το σπαχάνη Και προφανώς προέρχεται από το Αποχασίς Γιατί σε ένα τραγούδι άλλο λέει Με σπαχάνι μαύρο Και, λοιπά, και πιθανόν και αυτό το όνομά του Να το, το δώσαν από εκεί okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Τέρας Φιλόθεος Φάρος, ο ιερωμένος, ο οποίος μεγάλωσε στην Τρούμπα ε, έχει γράψει ένα βιβλίο «Η αλλοίωση του χριστιανικού ήθους» και εκεί πέρα μέσα λέει «Οι πόρνες και οι χασικλίδες της Τρούμπας δεν στηρίζονταν στη δική τους δικαιοσύνη όπως η καθώς ευσεβή, και γι' αυτό όχι μόνο δεν είχαν έπαρση αλλά είχαν και μια αυθόρμητη ταπείνωση». Δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να αποκρύπτουν την κατάντια τους Δεν κάλυπταν την παλιανθρωπιά τους με μια μάσκα υποκριτικής ευπρέπειας Δεν έκρυβαν την οργή τους με ανατριχιαστικά ευγενικά χαμόγελα Και είχαν μια γνήσια πίστη στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού Γιατί αν και ομολογούσαν την κατάντια τους Δεν σταματούσαν να ζητάνε και να ελπίζουν χωρίς μεγαλοριμοσύνες το έλεος του ήταν δηλαδή και κατά βάθο Ήτανε ευσεβείς Αυτό μου έκανε εντύπωση ε, Εδώ που μπήκε φιλαράκο, Στέλιος Βαμβακάρη. Το μήλο κάτω από τη μυλιά λένε πέφτει έτσι Ο Στέλιος Τα μπαίνει στο κουτού και λέει να το σέβεσαι... Γεια σου Ηλία, τελειώνει αυτή η εκπομπή, μη την άλλη πέμπτη θα έχει πάλι η επόμενη, στις 11 η ώρα, κάθε πέμπτη στις 11. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ε... Η ύπαρξη λοιπόν, η δράση και η συμπεριφορά των Μά... μάγκιδων, να το πω έτσι, ε, καλή ή κακή, είναι ένα γεγονός. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να του το αρνούμαστε αυτό Ήταν και αυτοί είτε το θέλουμε είτε όχι Ένα κομμάτι από τη δικιά μας τη σάρκα Που είχαν βέβαια έτσι έναν ελεύθερο και άτακτο τρόπο ζωής Είχανε του δικούς τους κανόνες, τη δικιά τους συμπεριφορά ε, Με αυτά όμως, με αυτόν τον τρόπο Με τα τραγούδια τους, με τους χορούς τους Πρόσθεσαν και αυτοί ένα μικρό πετραδάκι στον πολιτισμό μας τον όποιο. Το όποιο πετραδάκι. Είναι ένα στοιχείο κι αυτό. Ε, προσπάθησα να τους παρουσιάσω όσο μπορούσα... χωρίς επικαλύματα και ωραιοποιήσεις... και βεβαίω σύμφωνα με αυτά που βρήκα γραμμένα στο διαδίκτυο... έτσι από διάφορους ερευνητές... και από μαρτυρίες αυτών των ίδιων. Και τώρα τίθεται εδώ το μεγάλο ερώτημα... υπάρχουν σήμερα κουτσαβάκια. Μπορεί με την παλιά την εμφάνιση... με τα... Ξέρω εγώ, δαχτυλίδια και με τα ανάρρηχτα τα μανίκια εκεί πέρα, τα μισά και τα μουστάκια τα μακριά, και αυτά να μην υπάρχουν, ε? μην έχουν την ίδια εμφάνιση ούτε την ίδια δράση. Αλλά πως θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τους παρατρεχάμενους στα διάφορα κόμματα, ειδικά σε εκείνα που έχουν σημαία τη βία, τα μπράτσα, τα τατουάζ, ε? τα κλόμπ. Πώ θα τους λέγαμε αυτού. Και μάγκες, υπάρχουν μάγκες, όλοι λέμε ότι δεν είμαστε έτσι όπως δρούσαν εκείνοι Αλλά ωστόσο όλοι κάποιον τον έχουμε πει μάγκα, λέμε αυτός είναι μάγκα. Γιατί όλοι και, όλο και κάποιον στη ζωή μας τα έχουμε αποδεχθεί σαν μάγκα, έτσι Κάποιον που να συγκεντρώνει στην προσωπικότητά του, ε, πώς να το πω τώρα, στοιχεία γενναιότητας, εξυπνάδας Ξεκάθαρης τοποθέτησης, έτσι χωρίς λαμογές, χωρίς φρουφρού Κάποιον που είναι μερακλής Και πάνω απ όλα αυτόν που έχει μέσα και φιλότιμο Καλό σας βράδυ από μένα Μάγκε και μάγκισες της παρέας Η επιλογή των σημερινών τραγουδιών ήταν από το Γιώργο τον Σκάρπα Το είπα και στην αρχή Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνεργασία η Αλκιόνη η οποία ακολουθούσε κανονικά βάση προγράμματος με τις Αλκιονίδες Νότες και τις δικαίωσεις της μουσικές από όλον τον κόσμο που μας προσφέρει κάθε φορά στι εκπομπές της δεν θα μπορέσει να κάνει σήμερα έχει θέμα με το browser της πάλι και κολλάει το chat τη βλέπω την κοπέλα πολύ ώρα εδώ παιδεύεται στο chat μέσα οπότε δεν θα έχουμε εκπομπή από εδώ και πέρα ε, καλό σας βράδυ λοιπόν Και θα σας αποχαιρετήσω Με την Μαριό Και με τον Χοντρονάκο Τον δικό μας τον Χοντρονάκο Που ήταν εδώ πέρα Από τα πρώτα ονόματα Και από τους καλύτερους δρεμπέτες Της ε, Θεσσαλονίκης Ο μάγκα ξεχωρίζει Από το πρόσωπο Καλή σας νύχτα Πολλά φιλάκια από μένα Ο πεσάλει που έχει το λόγο του και από το πεσάτη που έχει το λόγο του. Μαγα στα πικοι πάρει, μάνε στα Φιλότιμος, ωραίος και πάντα κοσμικός Φιλότιμος, ωραίος και Θεσσαλονίκιος Ο κόσμος θα σε κρίνει Κι εσύ Ο κόσμος θα σε κρίνει Κι εσύ δεν πάνε λες ο μάγκας, ο μάγκας θα πει κοιτάρις θα πει σωστός, σωστός. Είς και και πάντα κοσμικός Φιλότιμος και και Θεσσαλονίκιος Μάγκα θα σε πόνας σου, όπου κι αν περπατάς Μάγκα θα σε πόνας σου, όπου κι αν περπατάς Μάγκα θα πει κι η πάλης, μάγκα Φιλότιμο, και πάντακοσμικό, φιλότιμο, ωραίο και θεσσαλονίκιο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο του μουσικού μας παραδείσου Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου Η Μουσική με ένα κλικ Radio Music Heaven